Στοίχη 26.38 προς τον Γολγοθάν εκλέουσε γυναίκες, Σταύρωσε του Χριστού. 26. Και όταν τον επήγαιναν στον τόπο της σταυρώσεως, επειδή ο Ιησούς είχε εξαντληθεί και δεν αντύχε πλέον να βαστάζει το σταυρόν του, έπιασαν κάποιον σήμωνα κυριναίων που ήρθε το από το χωράφι και έβαλαν επί τον νόμο του των σταυρών για να τον φέρει ο πίσω από τον Ιησούν. 27. «Τον οικολούθη δε πολύ πλήθος λαού και γυναικών, ε οποίες τη δοκοπούντο και τον έκλαιον». 28. «Αφού δε έστρεψε προς αυτά ο Ιησούς, είπε, «Γυναίκες, κάτοικοι τη Ιερουσαλήμ, μην κλαίετε δι' εμέ, αλλά κλαίετε τους εαυτούς σα και τα παιδιά σα. 29. «Διότι δου, έρχονται οι μέρες κατά του οποίες τα είπουν, «Καλότιχες είναι στήρες γυναίκες και κοιλίε που δεν εγέννησαν και μαστοί που δεν εθήλασαν μικρά» διότι εκείνοι που θα έχουν παιδιά θα θλίβονται πολύ επειδή θα αισθάνονται την δυστυχία και τα δεινά των παιδιών τους. 30. Τότε κατά τα σε εκείνας, επειδή δεν θα μπορούν να υποφέρουν τα δεινά, θα αρχίσουν να λέγουν εις τα όρη, «Πέσατε πάνω μας» και στα βουνά θα λέγουν «Σκεπάσατε μας να αποθάνομεν διαμιάς και να γλιτώσουμε από τα ανυπόφορα βάσανα». 31. Και θα είναι πράγματι τα βάσανα διότι εάν είσαι με που είμαι και ομιάζω πως σκλωρών δένδρων, επειδή έχω θείαν ζωήν, κάνουν αυτά οι Ρωμαίοι, ειςάς που είστε δένδρων ξηρών και νεκρών ένεκα τη αμαρτία, τι θα συμβεί. 32. Οδηγούν το δέις των τόπων της εκτελέσεως υπό των στρατιωτών και άλλοι δύο κακούργοι για να θανατωθούν μαζί του. 33. Και όταν έφτασαν στον των που λόγω του εξωτερικού σχήματό του ελέγεται το Εκεί σταύρωσαν αυτόν και του κακούργου, τον ένα μεν δεξιά του Ιησού, τον άλλον δε αριστερά. 34. Ο Ιησούς όμω, αντιθέτως προ τα βασανιστήρια που του έκαμαν, έλεγε: Πάτερ, συγχώρησέ του, διότι είναι τυφλωμένοι από τα πάθη των και δεν ξέρουν τι κάνουν. Φωνεύουν τον Μεσία των και δεν καταλαβαίνουν ότι με αυτό καταφέρουν θανάσιμο κτύπημα και κατά του εαυτούτων. Και όταν εμίραζαν τα ενδύματά του, έρυπναν λαχνό. 35. Και στέκε το λαός και παρετήρησαν επρόκειτο περί θεάματος περί έργου. Περιέπεζον δε οι άρχοντες μαζί με μερικούς άλλους εκ του λαού και έλεγον. Άλλου έσωσε με τα γυρτικά του θαύματα. Α σώσει τώρα και τον εαυτό του, εάν αυτό είναι ο Χριστός, και αν πράγματι έχει εκλεγεί από τον Θεών για να πραγματοποιήσει το σχέδιο τη σωτηρίας του Ισραήλ. 36. Τον ενέπεζον δε και οι στρατιώτε, οι οποίοι πλησίαζαν και του προσέφεραν ξίδι, 37, και έλεγαν «Εάν σύ είσαι ο βασιλεύς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου από το σκληρόν αυτό μαρτύριο που θα σου φέρει τον θάνατον». 38. Ή το δε και επικραφείς πινακίδας τερεωμένην απ' επάνω του, γραμμένη με γράμματα ελληνικά και ρωμαϊκά και βραϊκά. Αυτός είναι ο βασιλεύς των Ιουδαίων.